Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Αλμπέτο14.com. Εναλλακτικό ραδιοφωνικό σταθμό των Απανταχού Ελλήνων. Τελικά είχα αυτή την ατάκα εγώ όταν ξεκινήσαμε το 2014. Εξού και το Αλμπέτο14, και αυτό ήταν και ο στόχο ο οποίο έχει επιτευχθεί κοινωνικοψιολογικά και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ ικανοποιημένοι. Και γι' αυτό έρχονται και αυτοί που έρχονται, γιατί βλέπουν και το χάρτη. Δεν μιλάνε σε πέντε άτομα. Προχτέ με τον Καφάτο του μηνά τον αστροφυσικό. Από την Αμερική η Νάντι είχε 30.000 τυπήματα. Ο μέσο όρο είναι 15, 17, 20. Αυτά σε web radio δεν υφίστανται παγκοσμίω. Ρωτήστε όποιον ασχολείται με τα κομπιούτερ. Λοιπόν, γιατί τα λέω, Γιατί έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα, ο στόχο έχει επιτευχθεί. Θα πάνε παρακάτω, το τοπίο έχει ξεσκαρταριστεί και αυτοί που έρχονται εδώ είναι συντεταγμένοι πρώτα με τον εαυτό του. Και με αυτά που ξέρουν, και μετά έρχονται εδώ να μα τα πούνε για να μαζευτούμε όλοι και να κάνουμε αυτά που έλεγε πριν και ο Κωνσταντόπουλος. Λοιπόν, καλησπέρα, Ζω το Ελευθερία, τι κάνει. Καλησπέρα σε όλου. Πώ είσαι, Καλά είμαι, Γιώργο, και προσπαθούμε να είμαι καλά με όλα Προσπαθούμε, αυτούς, ναι, θέλει προσπάθεια. προσπάθεια θέλει, θέλει μεγάλη προσπάθεια. Ναι, όσο δυνάτος κι αν ρε παιδί μου, να θέλει. Είσαι κατά Ηράκλητον παρατηρητή. Ναι, ναι, ναι. Λέει συγκεκριμένα, ναι. για να μπορέσει αυτή τη ζωή να είσαι νουνεχή. Ναι θα κάθεσαι στην άκρη του ποταμιού, στην όχθη και θα παρατηρείς και θα βλέπεις τα κούτσουρα και τα πτώματα να περνούν Μάλιστα. και δεν θα ταυτίζεσαι εκεί είναι που είπε διότι δεν μπαίνεις για δεύτερη φορά στο ίδιο νερό και τα πάντα ρί είναι μεγάλες φιλοσοφικές αλήθειες τις οποίες Τώρα τελευταία αρχίζουν να τις βρίσκουν Ήστιχώς ε, Λοιπόν να σου πω περίτων είναι πλέον Ότι ο, ο χάρτης είναι κόκκινος Μέχρι την Αυστραλία κάτω Καλημέρα στην Αυστραλία ε, Και ένα και δεύτερον ε, Την καλησπέρα έχεις από όλους τους φίλους Εδώ που σε αγαπάνε Εκτός το Δημήτρη ενώ όλοι Περιμένουν να σε άκουσουν εκεί ω ήθιστε ξεκίνα Με κοινωνικοπολιτική ε, Κοινωνικοπολιτικά σχόλια Διερχόμε Να θεμία... ακούμε τι γίνεται. Πολιτική κατάσταση εδώ η οποία είναι προανάκρουσμα εκλογών Θα κάνει εκλογές μέσα στον άλλο χρόνο οπωσδήποτε ε, θέλει δεν θέλει Ότι και να την... κάνει θα κάνει Θα είναι ίσχοι μέχρι Αλλά να γυρίσει Αλλά να ναρκοθετεί να το μέλλον της Ελλάδος Αυτό λίγος Πώς το ναρκοθετεί αφού μας λύσαξε στους φόρους κατέστρεψε τη Μεσαία Τάξη από τη φορολογία. Πιάνει τώρα εθνικά και επιστρέψει. Δεν γίνονται αφού ξεπούλησε όλο τον εθνικό πλούτο όλων όλων για 99 χρόνια. Έχω λέει πλέον Οι αγορέ αντί να πέσουν τα επιτόκια να πάνε στο 2% το δεκαετέ του ομόλογου. 4,5-4,7%. Και λέει Μα η Τουρκία, Μα η Ιταλία δεν είναι θέμα. Δεν του δίνουν πίστη. Μα Τώρα δεν δε που άρχισε και διορίζει ασύστολα. Μα τι είναι αυτό, βρίζει άνθρω... του παλιού και κάνει χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Αρκεί αυτή τη βδομάδα έτρεχα με τι δημόσιες υπηρεσίες Και ποιο θα του πληρώνει αυτού, εσύ δεν θα του πληρώνει. Yeah, δηλαδή αφαλώς. η εφορολογία, θέλω να Πο... πω. Άυξησε του μισθού αυτών των οποίων έλεγε ότι δεν υπεργάζονται, του άφησε κατά πολύ. Και κόβει 11. τον ιδιότη δηλαδή, και... πού θα πληρώνονται αυτοί, Από του φόρου που θα πληρωνονται αυτοι απο του φορου που ε, άμα λέει... εγώ σφροστάω λοιπόν κάθε μήνα 100 ευρώ να σου δίνω εγώ Και δεν στα δίνω ε, Στο τέλος του μηνα του χρόνου θα έχω 1200 πλεώνας Μα και θα λέω έχω λεφτά Αφού ε... είναι δικά σου δεν θα έχω δώσει απλώς Έχω λέει το μαξιλάρι Μα όσο λες έχω το μαξιλάρι που θα το μοιράσει τώρα Θα δώσει και από ένα επίδομα προεκλογικό 20-25 ευρώ θα δώσει λέει Α, Είπε αύξηση Σε 500.000 άτομα για να πάρει ένα εκατομμύριο ψήφου. Είναι δραματική η κατάσταση. Τραλά, όχι απλώς. Δραματική. Και τώρα βρήκε την άλλη φάμπρικα, την κομμουνιστική, περνάει διατάγματα για μελλοντικές παροχές, για το 2021-2022, τις νομοθετεί τώρα. Και πετάει το παλάκη στους άλλους. Όταν θα έρθει ο άλλος, δεν θα έχει, δεν θα μπορεί να τα δώσει και θα λέει, εγώ τα έφτιαξα, ένα, αυτή είναι η Αυτό στέει. Όλο φταίει ο προηγούμενο. Όλος. Όλοι οι προηγούμενοι Μου θυμίζει το ανέκοντο που λέει πως εξελίσσεται στην ιεραρχία ο, ο, ο ηγούμενος Ναι, ο προηγούμενος Τον εσπρώχνει προηγούμενος Ναι, έτσι γίνεται <laughs> Αλλά εδώ σημαίνει <laughs> το αντίθετο Είναι δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα Τουλάχιστον λέει είναι ο νέμος τη Θεσσαλονίκη mm. Άμα βγει η Δημοκρατία θα ξανακλείσει την ΕΡΤ Όλα πρέπει να τα κλείσει, <laughs> όχι μόνο την ΕΡΤ 3.500 κυφίνες για ένα τα εκατό αγραμματικότητα και βγάζει νόμος στα κανάλια τα ιδιωτικά λέει ναι. παρεμβαίνει στην πίσνα του άλλου και λέει θα έχεις 400 ναι. και άμα μπορώ να κάνω την πίσνα με 300 να πληρώνω και 100 για να χώσει και δικού του και να σε εξουσιάζει με την αυτή ότι θα σου πάρω την άδεια ας το ξέρουμε το ας έργο Ας αντιγράψουν τη, τη Ράη ναι. η Ράη όλη έχει πολύ λιγότερους υπαλλήλου από ό,τι έχει η δική μας ΡΕΡΤ 800 έχει το CNN που έχει ανταποκριτές σε όλο τον πλανήτη το CNN. Και το BBC να δούνε Το ναι, BBC ναι. Τι, λοιπόν. τι, τι έχει λοιπόν. Πώς να βγει τώρα Φορολογεί τον κόσμο Δημοτικά υπάρχει, τέλη, τέλη, τέλη. δημοτικά, τέλει Εγώ τέλη. έχω πει σε κάτι παρέα, Ότι αν πάρει 12% Πρέπει να πάνε να αυτοκτονήσουμε οι Έλληνες Θα πάρει 20% Παλεύει να πάρει πάνω από 20% δεν θέλω να το πιστεύω να το... αυτό, το δεις, δεν, δεν πιστεύω. είπα ότι μπορεί να μη συμβεί, λέω δεν θέλω να το δεν πιστεύω, να το γιατί Δυστυχώς. μου λένε ότι βρίζω, με τον αφαλικά τρόπο <κυκ> ξέρει εγώ το κάνω τη εννοείται και το ξέρει. αλλά από το Σεπτέμβριο, γιατί οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο, θα ρίχνω πινελίκια δηλαδή, εάν ε. πάρει πάνω από 12. Δυστυχώ, είναι ο λαός ευνουχισμένος, μία γενεά είναι χαμένη. Η δημιουργική γενεά των νέων των μορφωμένων έχει φύγει στην Αλοδαπή. Ναι και λέει έπεσε η ανεργία. Ναι. Άμα έρθουν 600.000 θα πάει στο 40% Η επίσημη. Για, ανεπίση... ναι. Για τους νέους. Ναι γιατί ανεπίσημη είναι πολύ πιο ψηλά. Τέλος πάντων. Σου δίνει δύο στάρια το χρόνο το μήνα 3 και λέει έπεφτει η ανεργία. Με τρία κατοστάρια. Τέλος το πάνω. 58% δουλεύουν με σπασό ημερομήσιο. Λοιπόν. Τι να τώρα, γιατί... Σήμερα, φίλοι μου, θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο το γυροφέρνουν και το κακοποιούν. Θα μιλήσουμε για τη θεολογία, την αθανασία της ψυχής και τον μονοθεϊσμό του Σοκράτη. Αφού σας δώσω βιογραφικά στοιχεία, θα διεισδύσουμε για να δούμε ότι οι Έλληνες, οι αρχαίοι, δεν ήσαν πολυθεϊστές αλλά μονοθεϊστές και το τι πρέσβευαν. Πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι η ελληνική διανόηση από τα πανάρχια χρόνια παρατήρησε και εξέτασε με σεβασμό αλλά και με δέος τα φαινόμενα και τις εκφάνσεις της φύσεως. Έτσι με την προϋμολογική της προσέγγισε και ερεύνησε τόσο τη φύση, τον περιβάλλοντα χώρο αλλά και το θείο το οποίο ανέλησε και εξέφρασε με τον τέλειο νοητικό Λόγω της. Με την πάροδο των αιωνών δημιούργησε μία ανώτερη μονοθεϊστική θεολογία και μία εδώ το πολυμερή εκφραστική λαϊκή θεολογία. Η πρώτη για τους λίγους, τους ταγούς και τους ικανούς που θα μπορούσαν να την κατανοήσουν, να τη σεβαστούν, να τη διαφυλάξουν και να τη μεταδώσουν στους επιγενόμενους και οι άλλοι για τον λαό. Αυτοί την εκπροσωπούσαν την πρώτη, όπως σας είπα, η λειτουργή των μυστηρίων και των μαντίων, ενώ την άλλη που ήταν για όλο τον λαό την διακονούσαν και την εκτελούσαν περιοδικά οι εκάστοτε εκλεγμένοι εκπρόσωποι της πολιτείας. Πρέπει εδώ να ξανατονίσω ότι τον αρχαίο ελληνικό κόσμο δεν υπήρχε ιερατίο επαγγελματικό ή κληρονομικό ούτε γραπτά η ιερά βιβλία. Δεν είχαμε κανέναν θεολόγο καταγεγραμμένο να μας τον πουλάνε και να μας τον υπαγορεύουν. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Στα Μυστήρια, στα Ελευσίνια και στα Καβίρια είχαν αναγεγραμμένο τον ορθικό λόγο ο οποίος δεν είναι το ιερός αλλά ήταν παρακαταθήκες επιστημονικές και συμβουλές πώς ο άνθρωπος θα μπορούσε να ζει υγιής και ευτυχής. Αυτή η διαφορά, αυτή η πραγματικότητα είναι η μεγάλη διαφορά του ελληνικού ερευνητικού πνεύματος που εδράζεται στη λογική προσέγγιση και την ερμηνεία των πάντων και όχι της αλόγηστης δογματικής, τάχα αποκαλυπτικής και σωτηριολογικής πίστεως, που εκφράζονταν από μία και εκφράζεται, επαναλαμβάνω, από μία μικρή καταπιεστική μερίδα κληρονομικών και προνομιούχων εκπρόσω, εκπροσώπων του Θείου επί από το σύνολο του υλικού που χρησιμοποιεί η επιστημονική έρευνα από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, δεν προκύπτουν ιστορικά δεδομένα για τη ζωή και τη δράση του Σοκράτη. Είναι ελάχιστα τα εξακριβωμένα και αναντήρητα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να θεμελιωθεί η ιστορική επιστήμη. Γι' αυτό η φυσιογνωμία του Σοκράτη παραμένει πάντα για τους ερευνητές ένα ένιγμα προς επίλυση διαδίδονται και λέγονται πολλά αλλά επιστημονικά έχουμε λίγα στοιχεία και θα τα δείτε από πού τα αντλούμε ενώ αντίθετα έχουμε πλούσια και με ποικιλία την Σοκρατική παράδοση έτσι μπορούμε αβίαιστα να ισχυριστούμε ότι έχουμε έναν θρύλο που τον έπλασαν και μας τον παράδοσαν οι θαυμαστέ του κυρίω οι του οι επικριτές του, ακόμα και η του. Ο κυριότερος λόγος που δεν έχουμε εξακριβωμένο υλικό είναι γιατί ο ο ουδέν έγραψε. Εάν δεν ήταν ο μαθητής του ο Πλάτων και ο, ο Ξενοφών να είχαν γράψει ορισμένα, θα αγνοούσαμε σχεδόν εντελώς τον Σοκράτη. Τη θεολογία το δαιμόνιο και την αθανασία της ψυχής κατά την Σοκρατική αντίληψη τα γνωρίζουμε από τα έργα των μαθητών του, διότι είναι γνωστό ότι ο ίδιος δεν άφησε γραπτά κείμενα, διότι δεν βρήκαμε κανένα έργο του και δεν αναφέρεται επίσης και κανένα έργο του από άλλους αρχαίους συγγραφείς. Ή υποθέσουμε ότι είχε γράψει και τα κατέστρεψαν, Αργότερα, όπω κατέστρεψαν το 98% σε κάποιο έργο των μαθητών του, θα αναφερόταν ότι και ο δάσκαλός μα, ο Σωκράτης έγραψε ή είπε στο έργο του αυτό αυτό. και αυτό και αυτό. Ναι. Αυτό δεν έχουμε καμία πληροφορία. Έχει χαιρετίσει μετά από τον Γιωργάρα, τον Ανδρεάνο από το Μιλάνο. Να είναι καλά. ταντίσιμη αγούρι, Τζόρτζο. Α, <laughs> Τι έχω πάθει, μου. αγούρι. Αγούρι χειμωνιάτικα. Ε, Αουγούρι. Αουγούρι. Ε. Α, με σχολείτε. <laughs> λοιπόν, λέει. Οι μαθητέ του που αναφέρονται στο έργο του είναι κυρίως ο Πλάτων, όπως σας είπα, ο ξενοφών. Ο Πλάτων κυρίως με τους θαυμάσιους διαλόγους του και τα πεζά του έργα έχει καταστήσει το δάσκαλό του αθάνατο και μέγιστο των φιλοσόφων. Ο ξένοφόν είναι ο δεύτερος ο παρεξηγημένος Αθηναίος Ευπατρίδη, στρατιγός, πολιτικός, συγγραφέας, ρήτορ και ιστορικός. Ο οποίος ορθά σκεπτόμενος έγινε αντιπαθής στους Αθηναίους όταν τους είπε την αλήθεια. Και αναγκάστηκε να. η αλήθεια παρεξή, πάντα ήταν διώκεται, πάντοτε, πάντοτε Από τον όχλο διώκεται η αλήθεια. Άρα είναι, αυτή είναι η κουταμάρα που τραβάνε όλοι, ε, τραβάμε διαχρονικά αυτά. Και, και το παράδειγμα του πρωθυπουργού μα. Ακριβώ. Λέει παραμύθια και είναι μια χαρά. Και συνεχίζει να τα λέει. Αυτό είναι. Και στρεβλώνει την αλήθεια, αλλάζει το πρόσημο και παίρνει χειροκροτήματα. Αμέ. Ο πρώτο, ο Πλάτων, είχε επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από το έργο του Σοκράτη. Αλλά και ο ίδιο, σαν μεγάλο φιλόσοφο, είχε επηρεάσει το έργο του Σοκράτη. Πώς το είχε επηρεάσει, σας το έχω πει και άλλες φορές, ότι μέσα στα έργα που αναφέρει ότι τον Σοκράτη περνάει και τις δικές του φιλοσοφικές θέσει. Έστω και αν αυτά είναι δευτερεύοντα, τα οποία βασίζονται σε δικές του θεολογικές και φιλοσοφικές ιδέες. Όμως, σε γενικές γραμμές τα αθάνατα έργα του, καταγράφονται αυτούσιες οι θέσει του διδασκάλου του. Αυτό γίνεται αντιληπτό μόνο από τους βαθύ γνώστες και μελετητές του Σοκρατικού έργου. Με μεγαλύτερη ακρίβεια αποδίδει την Σοκρατική διαλεκτική ο ξενοφών, διότι σαν ρήτορ, στρατιγός, ιστορικός και πολιτικός, δεν ανέπτυξε δικές του φιλοσοφικές θεωρίε. Γι' αυτό τα έργα του αποτελούν Εξίσου σημαντική πηγή για την μελέτη της ζωής και όλο του έργου του Σοκράτους. Βλέπετε ένας μη φιλόσοφος, γράφει για τον Σοκράτη και επειδή δεν περνάει δικές του φιλοσοφικές θέσεις μέσα είναι πιο αξιόπιστος διότι είναι πιο καθαρή. Πιο ουδέτερος. Ο, είναι, είναι ουδέτερος. Ναι. Δεν είχε δικές του θεωρίες να μπλέξει. Μια κάποια στιγμή λέει είναι εδώ οι φίλοι να ασχοληθεί και με το όπως κάνει τώρα με τον Σοκράτη με τον Αριστοφάνη ζητάνε λοιπόν τον μεγάλο Αριστοφάνη συνέχισε. Στη συνέχεια θα σας δώσω μερικά αποσπάσματα από τα έργα των μαθητών του Πλάτωνα και του Ξενοφόντα τα οποία χαρακτηριστικά και κατ' επανάληψη αναφέρει ο Σοκράτης στην ύπαρξη ενός και μόνον Θεού που τον οδηγούσε και τον κατήφθινε στην πορεία της ζωής του. Ας δούμε. Οι έννοιε του Θεού και της Αθανασίας της ψυχής αποτελούν την βάση της όλης σοκρατικής διδασκαλίας που επάνω σε αυτά στηρίχθηκαν πολλά μετέπειτα φιλοσοφικά συστήματα, θεωρίες, κοινωνικά κινήματα και θρησκείες επί 2.400 χρόνια. Θεολογία ας δούμε τι είναι ενιολογικά. Λόγων περί του Θεού ή των Θεών και στον Σοκράτη η θεολογία έχει όντως διτή υπόσταση. Αναφέρεται το πρώτον στην ύπαρξη ενός υπερτάτου δημιουργού Θεού και κατά στην ύπαρξη πολλών θεϊκών εκφάνσεων ή θεοτήτων τα οποία ενεργούν για την πρόνοια του ανθρωπίνου κόσμου. Η διάκριση μεταξύ του ενός Θεού και των πολλών θεοτήτων είναι θεμελιώδης σε όλη την αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Αυτή η σημαντική φιλοσοφική θέση δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή από τους ξένους κυρίως μελετητές και αυτό έχει δημιουργήσει κατά καιρού σοβαρά προβλήματα αποδόσεως και στερεβλώσεως της όλης σοκρατικής διδασκαλίας. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η νέα δια της βίας θρησκεία τα διέγραψε όλα αυτά, τα στρεύλωσε και δεν αναφέρει τίποτα. Δεν αναφέρει τίποτα. Μελετώντας και ερευνώντας σε βάθος και καλύτερα την ιστορία, διαπιστώνουμε ότι ο Σωκράτης ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Είχε πάρα πολύ δραστήριο πνεύμα και προσπαθούσε να κάνει τους ανθρώπους καλύτερους, για το οποίο δήλωνε ότι είχε ειδική εντολή από τον Θεό. Από τον Θεό. Εντολή. Μωρήστε. Ε, το, ο, ο νιμίν θείο, θείος δαίμων θα το δούμε το ναι. προσεγγίσουμε ο ξενοφών στα απομμύματα του στο Α16 γράφει αυτός αεί περί των ανθρώπων τὸ το σκοπό, τι καλών τι εσχρών, τι ευσεβές τι ασεβές, τι δίκαιων τι άδικων, τι σοφροσύνη τι μανία, τι ανδρεία τι δηλία, τι πόλις τι πολιτικός τι αρχή ανθρώπων τι αρχικός ανθρώπων δεν είχε αφήσει τίποτα από την καταγωγή του πρώτου ανθρώπου μέχρι την τελευταία κοινωνία στην οποία ζούσε εξέταζε όλα τα ατομικά ηθικά κοινωνικά προβλήματα όλα. Έτσι λοιπόν για το Σοκράτη ο Θεός δεν φιλοσοφεί διότι κατέχει την σοφία φιλοσοφεί όμως ο άνθρωπος και όταν λέμε φιλοσοφία, φιλό στην αρχαία ελληνική είναι το αγαπώ και σοφία είναι η γνώση. Άρα φιλόσοφος είναι ο αγαπών την γνώση, έτσι, ο ερευνών έτσι. και ο πρώτος που το ξεχώρισε ήταν ο Πυθαγόρας και είπε κακώς λέγονται σοφοί οι επτάσοφοί οι 18 δεκαοχτώ είναι ήταν, φιλόσοφοι; πρέπει να λέγονται φιλόσοφοι και έρχεται ο Σοκράτης μετά από 200 χρόνια περίπου και λέει ότι είπε ο Πυθαγόρας ναι εμείς είμαστε φιλοσοφούντες δεν είμαστε ο Σοφί. Λοιπόν τι είπε ο Θεός δεν φιλοσοφεί φιλοσοφεί όμω ο άνθρωπος διότι η ύπαρξή του είναι πεπερασμένη ενώ του Θείου κατά τον Σοκράτη είναι ατελεύτητος διότι οι αρχαίοι Έλληνε είχαν δεχθεί ότι η δημιουργός αιτία είναι άπειρος, είναι αίδιος, είναι αγέννητο, είναι ανόλεθρος, Δηλαδή αίδιος πάντα ίδια είναι άπειρος, δεν έχει αρχή και τέλος, είναι αγέννητο, άρα είναι ανόλεθρος, είναι αθάνατος. Διότι ό,τι γεννιέται αξιωματικά θα οδηγείται στον θάνατο. Θα Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα στην Κολομβία, στο φίλο μας στο ΣΤΑ, του Μιχάλη, το Δεμερτζή. Την εκπομπή του, οποίου που βγήκε στο τηλέφωνο και μα έκανε την τιμή και συζητήσαμε η ώρα. Θα παίξουμε σε επανάληψη αύριο, Μιχαλάκη μου, να κάτσε να ακούσει σχεδετήσματα από την Αθήνα, στις 8 το βράδυ και για όσου φίλους θέλουν να περάσουν τη βραδιά τους αύριο στις 8. Ανταπόκριση από Κολομβία. Συνέχισε, Λ Πρώτος ο Σοκράτη θεώρησε την ψυχή σαν την πραγματική ουσία του ανθρώπου και την αρετή, σαν αυτό που συμπληρώνει. Βλέπετε ότι αρετή και ψυχή ταυτίζεται, διότι θα σας αναλύσω αργότερα το τρίγωνο του Πυθαγόρα, το ορθογώνιο τρίγωνο που τα ερμηνεύει αυτά. Συμπληρώνει την ανθρώπινη φύση, μέσα από την αναζήτηση και τη βελτίωση της ψυχής αυτές τόνιζε αυτές οι εκφάνσεις είναι περισσότερο θείες παρά Θεός Α, εδώ θα πρέπει να αρχίσετε να καταλαβαίνετε τον διαχωρισμό και αυτές μπορεί να τις προσεγγίσει ο άνθρωπος μόνο με τον καθαρό νου που τον αποκαλεί Θείο Πολύ σωστά δηλώνει ότι ο νους είναι κατώτερος από την πρωταρχική θεότητα. Όπως ακριβώς αυτό που είναι ενωμένο είναι κατώτερο από το ένα και το νοερό από το νου και το έμψυχο από την ψυχή. Πάντοτε προηγούνται τα ενιαία από τα απλά ενώ όλη τη σειρά των όντων, ενώ Επαναλαμβάνω, όλη η σειρά των όντων καταλήγει στο ένα και επιβεβαιώνει τους προσοκρατικούς φυσικούς φιλοσόφους Αυτό που λένε είναι διαιτήμουν... εν το παν δηλαδή εν το παν. Εν, το παν, ναι. εν το παν, όλα καταλήγουν στο ένα Ο Σοκράτης στα έργα του Πλάτωνος και των άλλων συγγραφέων χρησιμοποιεί σε μεγάλο μέρος σε μεγάλο ποσοστό την έννοια του Θείου στον ενικό αριθμό ο Θεός και δεν εννοεί έναν οποιονδήποτε Θεό από τις συνυπάρχουσες θεότητες που τις έπλασε ο άνθρωπος κατά το δοκούν, άνθρωπομορφικές, αλλά τον έναν υπέρτατο δημιουργό του σύμπαντος, του κόσμου, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση ή ομοιότητα με οποιονδήποτε ανθρώπινη ή άλλη πνευματική οντότητα. Το καταλαβαίνετε φίλοι μου, το μονοθεϊσμό του Σοκράτη και των αρχαίων Ελλήνων άλλο ο δημιουργός των πάντων και άλλο οι διάφορες εκφάνσεις αυτού οι θεότητες ναι. τις οποίες δημιούργησε και απέδωσε σε αυτές τις δυνάμεις της φύσεως Έτσι. ο άνθρωπος και τις έκανε σαν τα μούτρα του οι προσοκρατικοί ίονες ή ίλο επειδή ασχολήθηκαν με την ύλη και τη ζωή Φιλόσοφοι έκαναν την πρώτη σοβαρή και λογική προσπάθεια να προσεγγίσουν και αυτοί το Θείο που ήταν προσιτή στην ανθρώπινη διάνοια. Έτσι απεκάλεσαν την πρώτη και μοναδική δημιουργό δύναμη των πάντων, τον Θεό, από το ρήμα Θεό με διάφορα ονόματα. Και σημειώστε, ο Αναξίμανδρος το άπειρον, ο Ηράκλητος εν το σοφόν, Αυτές είναι οι ιδιότητες του Θείου που απέδωσαν οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι που έχει γεννήσει ο, ο πλανήτης μας. Ο Πυθαγόρας ο Αριθμός, ο Ξενοφάνης Ίσθεός, η Αλεατική Σχολή το Ων, το ομικρόν με κεφαλαίο, ο Αναξαγόρας ο Νους, το Νι με κεφαλαίο, ο Εμπεδοκλής η Ιερά Φρίν, ο Δημόκριτος το Παν, ο Πίνδαρος ο Μέγας Μάκαρ, ο Αριστοτέλης το πρώτο κινούν ακίνητον. Από αυτά αβίαστα συμπεραίνουμε ότι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, παύλα θεολογία, ήταν μόνο θεϊστική. Αλλά επειδή δεν μπορούσαν να απευθύνονται σε αυτό το υπέρτατο όν, όπως είπαμε κατασκεύασαν και απέδωσαν στις θεότητες τι δυνάμεις τη φύσεως που δεν μπορούσαν να τις ερμηνεύσουν διότι δεν είχαν τα μέσα ούτε τα όργανα να τις προσεγγίσουν και πολύ σωστά Αριστοτέλης έγραψε τα φυσικά του και έγραψε και το βιβλίο του τα μετά τα φυσικά και λέει μέχρι εδώ μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα ερμηνεύσουμε, από εδώ συμβαίνουν διάφορα φαινόμενα τα οποία προς το παρόν δεν μπορούμε να τα δώσουμε λογική ερμηνεία και τα λέμε μετά τα φυσικά. Τα φυσικά. Και πολλά από αυτά τα μετά, τα φυσικά, όπως έχουμε τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό και τα όργανα, δώσαμε ερμηνείες εμείς και σιγά σιγά προχωρούμε. Οι Έλληνες με τη λογική τους απέδειξαν ότι η ύπαρξη και η δομή του σύμπαντος κόσμου για να λειτουργεί πρέπει να υπάρχει μια υπερτάτη έλογος δημιουργός δύναμη. Λογική δύναμη, αυτό λέμε που πρέπει να κατευθύνει τα πάντα, η οποία εκπροσωπεί μόνο το απόλυτο αγαθόν, με κεφαλαίο το α, αλλά μα είναι, είναι άγνωστοι ως προς την ουσία της, διότι είναι άναρχος, άπειρος, άχρονος, αγέννητος, ανόλεθρος και αίδιος, διότι δεν έχει καμία σχέση ή συνάφεια με το κακό». Κάνε... Δεν μπορούμε εμείς οι ατελέστεροι να, να, να το προσεγγίσουμε. Πάρε μια άνασα, πάμε ένα διαλυματάκι, μια άνασα. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Να πω στου φίλους, επειδή δεν ακολουθεί η εκπομπή μετά που θα τελειώσει η συγκεκριμένη, μπορείτε να οπείτε να βάλω μια επανάληψη να περάσει η βραδιά. Αύριο βράδυ, 8 η ώρα, θα έχουμε το φίλο μας τον Παύλο τον Δεμετζή σε επανάληψη. Εννοείται, ανταπόκριση από την Κολομβία. Και την Κυριακή εδώ θα είναι στους άγνωστες επισκέπτες ο Αλέξανδρος ο Χαχαλής. Μόνο εδώ μας αγαπητοί φίλοι, κάθε Παρασκευή, κάθε Παρασκευή, ε, 8 η ώρα, ο κύριος Διαμαντέρα είναι εδώ, μέσα στο Σαββατοκυριακό θα φτιάξουμε το πρόγραμμα με χριστό διότι πολλοί μπαίνουν και βλέπουν άλλες ώρες, φαίνεται ας πούμε ο διαμαντερα Πέμπτη ή ο Γρηγορίου Τετάρτη, θα φτιάχνει το πρόγραμμα Σαββατοκυριακό, αυτό που έχουμε αναρτημένο, γιατί πλέον κλείσαν οι εκπομπές, τώρα αν βγει μια άλλη στον αέρα θα τη φτιάξουμε, αλλά να διορθώσουμε όλο το πρόγραμμα. Ένα. Δεύτερον, ε, βλέπω εδώ που μου λέτε τι επαναλήψει θέλετε. Μετά θα τα πούμε, αφού ολοκληρώσει και ο κύριο Γιαμαντάρα εδώ την κουβέντα που έχει κάνει. Ανοίξει με το Σοκράτη. Αύριο είπα επανάληψη. 8 η ώρα έχει εκπομπή και την Κυριακή εδώ ο Αλέξανδρος ο Χάχαλης ο οποίο είναι από του καλύτερου ελληνοκεντρικού φίλου που έχω εγώ προσωπικά ότι είναι μουσικός και κάνει και μουσικές σε animation με αρχαία θέματα λοιπόν πάμε ελευθερή ο Σοκράτη δεχόταν ότι ενεργούσε τη διδασκαλία του κατ' του Θεού που τον εξέφραζε με, με το εξής με ίας ο Θεός και εγώ έτιος. ο Θεός με αναγκάζει να ξεγενώ τους άλλους με την μεευτική μεθοδολογία του αλλά με εμπόδισε να γενώ ο ίδιος δηλαδή τι λέει έμεσα ότι εκφέρω τον Θείο Λόγο όπως τον αισθάνομαι μοναδική αποστολή και έργο της ζωής του το οποίο κατά τον Πλάτωνα θεωρούσε σαν εντολή Θεού και όχι των διαφόρων λαϊκών θεοτήτων ήταν να κρίνει επανειλημμένος και να ελέγχει τον εαυτό του και τους άλλους. Δηλώνει δε ρητά και κατηγορηματικά ότι με αυτό το έργο καθίστατο συνεργάτης του Θεού αφού ήθελε όπως και εκείνος να γίνεται εν παντή το δίκαιον και το αγαθόν. Ανάλογος είναι και ο τρόπος που το εκδηλώνει και το βιώνει και το πραγματοποιεί. Δηλαδή ο Σοκράτης δεν ήταν μόνο λόγια, γι' αυτό έμεινε και στην ιστορία και στην φιλοσοφία, βίωσε τα πιστεύω του ακριβώς όπως θα δούμε. Ο Σοκράτης ζούσε και ήλεγε τη σκέψη του και τη σκέψη των άλλων, αλλά το σπουδαίότερο είναι ότι η σκέψη του, αυτή τη σκέψη του την καθαρή την έκανε και έργο του καθημερινό που ήταν αναπόσπαστο με τον τρόπο της ζωή του. Για τον έλεγχο και την επικοινωνία με τον εαυτό του χρησιμοποιούσε τον εσωτερικό και έμψυχο λόγο. Για την άμεση επικοινωνία με τους άλλους χρησιμοποιούσε τον προφορικό, τον ζωντανό αλλά και έμψυχο πάλι λόγο. Ποτέ το γραπτό. <coughs> Αυτή είναι και η ουσία του Σοκρατικού λόγου. Ο Σοκράτης στοχαζόταν, μιλούσε και συζητούσε. Ο έλεγχο που τον συνόδευε πάντα άγριπνος ήταν ενισχυμένο από ένα ιδανικό να κάνει τη ζωή του ανθρώπου ομόλογη σύμφωνα με την αλήθεια, την δικαιοσύνη και το θείο. Ζητούσε και ήθελε η συνείδηση να ομολογεί και να ταυτίζεται πάντα με τον εαυτό της. Για την πραγματοποίηση αυτού του έργου καλούσε όλους τους ανθρώπους να συμμετέχουν δίχως ενδιασμούς και σκοπιμότητες. Ενώ ο κράτη δίδασκε συνεχώς <coughs> ακούραστος όλη του τη ζωή, δεχόταν τους θεούς εκείνους που αναγνώριζε η επίσημος πολιτεία και προσέφερε θυσίε Παύλα ευχαριστίες σε αυτούς, στο σπίτι του και στους δημόσιους βωμούς. Προσευχόταν εικαιτεύοντας να δίνουν το καλό, γιατί μόνο αυτοί το γνώριζαν. Τονιζε όμως πάντα ότι ήθελε να έχει πλήρη και πλέον εξακριβωμένη την έννοια του Θείου, του Οσίου και της Ευσέβειας. Και, και εδώ να κάνουμε μία παρένθεση, όταν λέμε οσιο είναι ομοιρική λέξη, αποκαλούσαν τον Δία οσίας και οσίας-οσίας έγινε μετά στους χριστιανούς ο Όσιος. Στη θέση της λαϊκής και αφελής πίστεως προς τους μυθικούς ανθρωπομορφικούς θεούς παύλα θεότητες εκφάνησης των φαινομένων και των δυνάμεων της φύσης όπως σας έχω εξηγήσει επανειλημμένος τοποθετούσε με το λόγο του τη λογική και τη συνείδησή του ε, έναν θεό τέλειο και χωρίς κανένα ελάττωμα. Όλα αυτά όμως δεν ήθελε να τα εξετάζει πρόχειρα και στο πόδι αλλά αργά, προοδευτικά και με την μεευτική μέθοδο όταν είχε γίνει κατανοητή και είχε αφομοιωθεί η διδασκαλία του και κυρίως όταν ήταν πρόθυμοι οι συνομιλητές του να την ακολουθήσουν. Ακόμα με τη διδασκαλία του ανέπτυξε και εκλαϊκεύσε το μέγα θέμα της υπάρξεως και της αθανασίας της ψυχής. Και ότι η συγκατάβασή του με τον θάνατό του αποτελεί έμπρακτη απόδειξη τη μεταφυσική του πίστεως. Μην ξεχνάμε εδώ ότι το βίωσε παίρνοντα ο ίδιο το κύπελο με το κόνιο και το ήπιε, εκείνο υπακούοντα σε έναν άδικο νόμο που τον καταδίκασε. Ο Σοκράτη δίδασκε ότι η αρετή ταυτίζεται με την γνώση, με τη σοφία, που από αυτήν απορρέουν όλε οι αρετέ γιατί σε αυτές είναι και το υπέρτατο αγαθό. Την αντιπαρέβαλε στα αγαθά που φαντάζουν μεγάλα στη λαϊκή συνείδηση όπως το κάλλος, ο πλούτος, η δύναμη, η σωματική αλκή, οι ειδονές των αισθήσεων και άλλες. Η πιο τρανή απόδειξη ότι βίωσε όλα ο Σαδίδας και ο Σοκράτης είναι η απολογία του κατά την δίκη του, αλλά και η συμπεριφορά του στο δεσμοτήριο τις 30 ημέρες που έμεινε σε αυτός. Μπροστά στους δικαστές του ήταν πολύ φιλοσοφικός. Δεν εκλυπάρισε, δεν έκλαψε όπως άλλοι επιφανεί. Άλλοι επιφανεί μπροστά στα δικαστήρια έκλαψαν και τους έχουμε πολύ σπουδαίους. Δεν θα πω ονόματα τώρα. Ε, ναι δεν χρειάζεται. Δεν μου λες να σου τώρα που είπε για τη φυλακή. Αυτό που φέρετε ότι είναι η φυλακή του Σοκράτου. Στον δρόμο επάνω αυτή τη φυλακή. Για τον απέναντι Μα το είναι, είναι αλήτε είναι. Αφού μέσα στον αρχαιολογικό χώρο τη αγορά υπάρχει, έχουμε βρει τη φυλακή, έχουμε βρει τα πέντε κελιά, τα έχουμε βρει όλα. αυτό έχει για όνομα του Θεού. Δεν, δεν υπάρχει. Κι όμω γράφει φυλακή στο κράτο. Ε, Κάποιο ηλίθιο το έχει βάλει εκεί όταν ανοίγαν τον δρόμο και το βάλε μέσα στην αντίθεση. Εννοεί τώρα, αν λε ηλίθιο, Πολιτισμού. Και, γιατί η ταμπέλα είναι επίσημη. Γιατί. Ναι εγώ έχω πει εδώ και ευκαιρία Το δεσμοτήριο τώρα. είναι μέσα το, Όταν έκανα την ξενάγηση το δείξαμε Και είπαμε εδώ ένα Εκείς δύο στις... στο Ατάλου, στην αγορά. Όταν κάναμε την ξενάγηση ναι. στην αγορά από το Από την άλλη Ανα... μεριά του δρόμου Από το ναό της, του υφές του προ προς τη Στοά του ναι. Στο δεξί μας χέρι είναι ναι. Περνάμε μπροστά το λέει ναι. καθαρά Να πει, ρώτησα και απέναντι όπως είναι από πάνω υπορριψωμένος δρόμος του Ανδριανού mm. που είναι οι καρέκλες, οι καφετήρες οι Απέναντι μεριά που το έχουν κάνει, ε, πώς να το πω, πετάνε απόρριμματα Υπήρχε και ταμπέλα του Υπουργείου Πολιτισμού με γραμματάκια ψήρε δεν τα βλέπες Όπου απέναντι μεριά αν σκεφτούμε ενιαίο το χώρο είναι η δίκη απέναντι Και από εδώ μεριά είναι αυτό που λες Όπω κατεβαίνουμε την Αδριανό ναι. από τη Ρωμαϊκή Αγορά, δηλαδή ναι, από το Μοναστυράκι ναι. ναι. Τα έχουν θάψει όλα και βλέπουμε όλοι τις καρέκλες και ξέρει γιατί πηγαίνει ο κόσμος γιατί η περιοχή έχει δονήσεις και ενεργεία και δεν το καταλαβαίνει για αυτό μάζει από το σουβλάκι. Έλκη, όταν πας μία φορά θέλεις να ξαναπάς Ναι, γιατί κάτι αισθάνεσαι χωρί να ξέρεις το λόγο Δίχως να ξέρουν το Ακριβώς. λόγο Ακριβώς, αυτό Λοιπόν, συνέχισε Είπαμε ότι στο δικαστήριό του ούτε παρακάλεσε, ούτε έκλαψε, ούτε εκλυπάρισε. Όπως άλλοι είπαμε επιφανεί. Αντιθέτω, τον παρακάλεσαν να την κάνει και είπε όχι δεν γίνεται. Όχι αυτό είναι μετά στο δεσμοτήριο. Αλλά το δικαστήριο του πρότεινε γιατί Α, έτσι για δίκη, ακριβώς, ήταν ας, το σημαστεί. σύστημα τέτοιο του ναι, είπαν ναι. τι ποινή θέλεις. Όρισε εσύ την ποινή σου. Αν ναι. όριζε μία ποινή εκείνος θα την αποδέχονται. Ε, ναι θα έλεγε Ντάξει. εκατόδραχμές. Ας πούμε ναι. Εκείνος τι είπε Επειδή έχω προσφέρει τόσα πολλά Παρόλο που ήμουν αλογόμηγα Στα αυτιά των επιφανών Αθηναίων ναι. Και συνεχώς τους βούρλιζα. Πρέπει να μετρέφετε εσά εφόρου ζωής σαν επίσημο πρέβη ξένης πόλος στο <laughs> Πριντανείο. <laughs> Οπότε δείχτε με μέσα με ταΐζετε. <laughs> τους, <laughs> τους προκάλεσε εκεί. Εδώ να πούμε για το μεγάλο τον Νίκο τον Καλογερόπουλο, το γνωστό, ηθοποιό και τραγουδιστή, <laughs> ότι έχει γυρίσει, γιατί είναι σε αυτά τα θέματα απάνω να κατεβάσετε να δείτε και την ταινία που έχει γυρίσει η Υπής της Πύλου, Σάτυρα καταπληκτική. Ναι. Και έχει βγάλει και ένα CD που λέει Αλογόμηγα και αναφέρεται σε αυτά. Ε, έγραψε και για τον Καραϊσκάκη και είχε πολύ ζωντανό. Έτσι. Στη βιογραφία που του κάνει του Καραϊσκάκη. Μπράβο. Όχι, η κυρία του μπήκε στο πνεύμα και το γράμμα Έτσι. του Καραϊσκάκη. Και το συγχαίρω εγώ, δίχω να έχω προσωπική γνωριμία. Εγώ που έχω φιλική και σχέση, τα λέω για άλλο να άλλο τα... θυμόμαστε. Τον άλλο μήνα κυκλοφορεί το βιβλίο μου που θα αναφέρω του Καραϊσκάκη τα όλα τα παθήματα να του χαρίσω ένα από τα βιβλία μου θα τον καλέσω, θα τον να καλέσω εδώ. εδώ να κάνουμε μία ναι ειδικοποίη. θα τον καλέσω, τον πάρω για τηλέφωνο λοιπόν, αυτά κάνουμε από τη φίλη έχουμε ευρύ φάσμα φίλων όχι γνωριμιών, φίλων και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, λοιπόν, πάμε δεν είναι στο, στους δικαστές τη δευτερολογία του δεν βρήκε φτηνές δικαιολογίε, να πει αυτό εκείνο ούτε να πει ότι πολέμησε σε όλες τις μάχες ότι έσωσε τον Αλκιβιάδη ότι έσωσε τον Ξενοφόντα. Του κουβάλλησε στην πλάτη του τραυματίε, ότι ακολούθησε τα στρατεύματα για την πόλη, παντού, τίποτα. Για να δικαιολογηθεί. Όχι, καμία δικαιολογία. Τόνιζε πάντοτε με έμφαση στους δικαστές που απορούσαν ότι σε όλη τη ζωή εκτελούσε την εντολή του Θεού. Και ενώ παρέμεινε στο δεσμοτήριο επί να μήνα όπως είχε πει πριν θανατοθεί διότι η συγκυρία του είχε φέρει να έχει ξεκινήσει το πλοίο να πάει στην Ιερά Δήλο να φέρει το Ιερόμπυρ και δεν μπορούσε να εκτελεστεί θανατική ποινή. Χρησιμοποιησε... Δεν χρησιμοποίησε κανέναν αθέμητο τρόπο. Μουλες, μια οτελία Πού είχε σπουδάσει στο Χάρβαρ, στο MIT, πού είχε σπουδάσει? Α, στο Στάνφορντ. Α στο Στάνφορτ Δεν σαν... το λένε αυτό, δεν το λένε. Όχι, δεν το λένε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Έρχονται όμω από το Στάνφορτ και από τα άλλα ε... και κάθονται προσοχή Εκεί. στο Σοκράτη. Και όταν θα πάει κάποιο στα περίφημα μουσεία του Βατικανού, ναι. πριν μπούμε στην uh, Καπέλα Σιξτίνα στο μουσείο, ναι. δεξιά να παρατηρήσει, είναι η μοναδική προτομή του Σοκράτη που υπάρχει. Εδώ υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Ό,τι ξέρουμε. Για το Σοκράτη τη φυσιογνωμία του είναι αυτή η πρωτομή που είναι. και έχω ευτυχίσει να την έχω αγκαλιάσει και να βγω φωτογραφία μαζί του. Εδώ γιατί δεν έχει από αυτούς τους ανθρώπους ε, που Εδώ τους πουλάνε και τους... για τουρισμό Μα τους πουλάνε. Μα φτιάξαν τους τραγικούς, τους έβαλαν έξω από τον ναι. κήπο προς το Ζάπιο, Εστάσεις οι το βάσιλες, και, και της... μετά τις απέσυραν. Ναι. Είχαν φτιάξει και τον Περικλή, τον είχαν βάλει κάπου, μετά τον απέσυραν. Έχουν mm. φτιάξει το άγαλμα του Αλεξάνδρου. Δεν καταργήθηκε, είπε ο Καμίνη, ούτε η βάση πλέον. Και το πήραν και το. Μα είναι έτοιμο το άγαλμα. Το ξέρω, Σε είναι... κάποια αποθήκη. Ναι, στο γλίπτι, την αποθήκη. Ναι, πώ γίνεται αυτό, να πουλάνε αυτού για να έρχεται τουρισμό, γιατί ο τουρισμό δεν έρχεται για τον Τζίπρα, έρχεται για τον Παρθενώνα. Ή τα πανεπιστήμια του κόσμου διδάσκουν αυτού όλου και δεν υπάρχει, όχι άγαλμα. Γιατί είναι μεγάλο. Προτομή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Από εκεί καταλαβαίνουμε ε, τι ελληνικέ κυβερνήσει. Είναι οργανωμένο το έγκλημα από το 1822. Μάλιστα, Κάνω αποκαλύψει τρομακτικέ βάσει εγγράφων απορρίτων που δεν τα παρουσιάζουν. Πότε θα έχει Που θα είσαι έτοιμο για αυτό που είπες στο βιβλίο. Με να σε πάμε 20 λίγο στο βιβλίο θα είναι έτοιμο. Είναι στον τυπογραφό σε ναι. Τις λοιπόν, παραγγελίε δέχεται ο Αλμπέντο και ο Διαμαντάρα. Εδώ θα στηρίζεται του ερευνητέ και του φίλου που έρχονται εδώ για να ξεστραβωνόμαστε όλοι. Όπω είναι ο Γρηγορίο, είναι ο Γεωργίου που ξέρω τώρα εύκολο είμαι μπροστά μου τα βιβλία του, ο Διαμαντάρα κλπ. Δεν γίνεται να, γίνω, να κάνουμε κουκουρούκου, δεν γίνεται. <coughs> Διότι εμέσω στηρίζεται και ο Αλμπέντο. ή με το PayPal, δεν ξέρω εγώ πώ. Λοιπόν. Κουνηθείτε, ο Καλογερόπουλος στο τρεχνοδοχνείο μου, του το πήρε ο δημαρχός αφού ήταν ένα ρημάδι και ο σταθμός και κατέβαζε κόσμο και έκανε πολιτιστικά και όχι μόνο του το πήρε, δεν έχει τίποτα Τζέθρομου. Λοιπόν, πάμε. Όταν ήταν στη φυλακή πάει ο, ο κρίτον και του λέει η δάσκαλε, τους βάρβαρους διότι η φρουρά των φυλακών Όλοι αυτοί και οι φρουροί δεν ήταν Έλληνε, ήταν σκύθε. Ήταν ατιμοτικό να είσαι να φρουρά σε ανθρώπου ζώντε. Ναι. Και παίρναν σκύθε και λέει: Κανόησα, του έχω πει θα, το, θα του πληρώσουμε και θα φύγει. Ναι. Σε βάλουμε στο πλοίο, θα πα στην Αίγυνα, τελειώσει θα γυρίσει σε. Με ένα χρόνο, ας πούμε. Σε έξι μήνε θα είσαι πάλι εδώ. Και λέει: Όχι. Πρέπει να υπακούσαι στον νόμο. Ναι, τι και την ώρα που το δικάσαν και του είπαν την ποινή του πετάγεται η Ξανθήπη και του λέει κράτη μου άδικα <laughs> και λέει τι ήθελες μωρί δίκαια να με, δι... <laughs> <να> με δικάσουν <laughs> δίκαια και πρόσεξε Γιώργο <laughs> όταν ανήγγειλαν την κατηγορία εις θάνατο το Γκολοκοτρώνι και τον Πλαπούτα πετάχτηκε ένα παλικάρι που ήταν στην αίθουσα και λέει η μου άδικα σε δικάσανε. Και γυρίζει και του λέει αυτό με τον Κολοκοτρώνης ο αγράμματος. τι ήθελε δίκαια να με δικάζουν εις θάνατο. Άλλο Σοκράτη. Και λέω ταύτιση του DNA του ναι, Σοκράτη ναι. με τον Κολοκοτρώνη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε πλέον κρίσιμη στιγμή της ζωής τους. Και στην ίδια στιγμή. Στην δικαζόμενη. ίδια στιγμή που σε ε, ε, καταδικάζουν σε θάνατο Και να πούνε τις ίδιες λέξεις επακριβώς. Μητές. Και κάνω παρατήρηση μέσα στο βιβλίο, η ειδική μνήα, βάζω παρένθεση και λέω θαυμάστε τη συνέχεια του ελληνικού μυαλού. Δεν είναι η γλώσσα αυτή νεκρή που λέει η φιλενάδα σου. Η γλώσσα δεν είναι νεκρή, η γλώσσα εξελίσσεται, Ούτε είναι το αιγαία. Είναι η σκέψη, το DNA μέσα, το DNA. Τίτλο που έχει στο βιβλίο. Αυτό που λες για τον Καεσκάκη, ποιος είναι? Άγνωστε και στρεβλωμένες αλήθειες για την επανάσταση του, του Μα Την οποία ο Γαβρόγλου την καταργεί και αυτή λέει από τα σχολεία. Η Φιλική Εταιρεία δεν φτιάχτηκε το 14 που λένε, είναι 12 χρόνια νωρίτερα. Άλλοι φτιάξαν, άλλοι ήταν αρχηγοί, εντελώς άλλα είναι. Αυτό είναι λεπτομέρεια μπροστά στα Α, άλλα. Βγάζουν, εννοώ ότι βγάζουν τα γνωστά από Α, την από ιστορία. Από την πρώτη στιγμή που λανσαρίστηκε Πάμε. και βγήκε στο κοινό η Φιλική Εταιρεία δημιουργηθήκαν δύο κόμματα μέσα και αυτά λιλοσφάζονται μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, ναι. Μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα Πάμε. Ο Μέγιστος των Σοφών έδωσε το μοναδικό παράδειγμα σε όλη την ανθρωπότητα και κυρίως τους νέους ότι προέχει η εφαρμογή του και του άδικου νόμου για τη σώλη του, τη ζωή ήθελε και επιζητούσε την τέλεια πόλη. Έτσι έδωσε διαχρονικά το ηρωικό του παράδειγμα κυρίως στους φαύλου πολιτικούς της εποχής τονίζοντας καλύτερα να αδικήσει παρά να αδικήσει ή να τιμωρείς άδικα αντί να γλιτώνεις από την δίκαιη τιμωρία ε, κατόπιν αυτών και κρίνοντας από το σύνολο της διδασκαλίας του μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Σωκράτης ήταν σε όλο του το μεγαλείο και το τεράστιο βόαθος των γνώσεών του ένας θετικός μονοθειστής απέριπτε εμέσως πλην σαφώς το Ωραίο μυθικό κόσμο της λαϊκής ελληνικής πίστεως. Χαρακτηριστικό νημείο της μονοεθεριστικής πίστεως και της συνείδησής του είναι η προσευχή του που αναφέρεται στον διάλογο Φέδρος στο 279 και τι λέει στην προσευχή του και μετά θα πούμε το διαλογισμό που έκανε. «Όφιλε πάντε και άλλοι όσοι τίδε θεοί». Δίοι τέμοι, καλό γενέστε τάνδωθεν, έξωθεν δε όσα έχω τις εντός είναι μη φίλια, πλούσιον δε νομίζω μη των σοφών. Το δε χρυσού πλήθο ή μη όσον μη τε φέρνει, μη τε άγειν δίνεται ο άλλο ή ο Αγαπητέ μου, πάνα, κι εσεί οι άλλε θείε δυνάμει τούτου εδώ του τόπου. Κάνετε να γίνω ωραίος μέσα μου και τα εξωτερικά αποκτήματά μου να είναι τα αγαπημένα μέσα σε μία αρμονία με τα εσωτερικά. Να θεωρώ ότι πλούσιος είναι ο σοφός και η ποσότητα του πλούτου που θα έχω να είναι τόση που να μην μπορεί να την φέρει μαζί του και να πορεύεται με αυτήν άλλος παρά μόνον ο συνετός άνθρωπος. Εδώ τι μας δηλώνει καθαρά και κατηγορηματικά τον ένα, τον Πάνα, εν το Παν που είπες προηγουμένως και τις άλλες, δευτερεύουσες αγαθίες θείες δυνάμεις που εκπορεύονται, υπάρχουν και ενεργούν, πάντοτε από την μία και μοναδική δημιουργό πηγή του παντός, του φωτός, της αληθείας, της δικαιοσύνης και της συμπαντικής νομοτέλειας που διέπει το Παν και στο οποίο το Παν τίνει». Αυτός ήταν ο Σοκράτης μας περιληπτικά και όταν σα συζητούν και σας λένε ότι ήταν πολυθεηστής και όταν ήταν ειδωλολάτρης πιο καθαρός μονοθεηστής και γνήσιος λειτουργό της θεότητας δεν υπήρχε. Πάνω εκεί στηρίχθησαν πολλές δοξασίες και πολλά φιλοσοφικά συστήματα. και πολλέ θρησκείε στον πλανήτη έχουν, ε, έχουν, έχουν πάρει. αντιλήψει του Σοκράτη, έχουν στρεβλώσει έχουν προσαρμόσει τα δικά του. Ναι. έχουν κάνει όπω νόμιζαν. Λοιπόν, άμα καλησπέρα στο Χιοστόμ που μπήκε τώρα, ε, ολοκλήρωσε. Ε, ερωτήσει αν υπάρχουν. Ε, να, δω, να δω. ή να πούμε τώρα στου φίλου. όποιο θέλει να κάνει μια ερώτηση στον κύριο Διαμαντάρα, μέχρι να το σκεφτείτε, θα βάλω ένα τραγουδάκι εγώ το οποίο αφιερώνω στο φίλο μου, το Γιώργο τον Ανδρεάνο, στο Μιλάνο. Ο Μιο in questo mondo, io non ho avuto tanto Ti ringrazio di ogni cosa che ho avuto. Grazie per tutto quello che tu hai fatto per me, e per me, però se questa sera posso farti In questo mondo io non ho avuto tanto eppure sono con Λοιπόν, βλέπω ότι έχουν καλυφθεί όλοι με τα λεγόμενα του διαμαντάρα. Ε, πριν τον αποχαιρετήσω, θα είμαι εδώ στο στούντιο. Θα βάλω βέβαια να παίξουν κάνα δυο τραγούδια και θα μου πείτε τι επαναλήψεις θέλετε. Μπορώ να βάλω μία πεντάωρη, δύο-δύο ώρε, τέσσερι μονόωρε. Μπορώ να βάλω ό,τι μου πείτε. Ή παλιέ, όπω έβαλα τον Βλάση προχθέ, τον Μπονάτσο, από το 2003. Λοιπόν, ελευθερή. Το τραγούδι που έβαλε πολύ επιτυχέ ήταν στο πνεύμα ακριβώ ομοίωση νερο, κυρία μου. Απευθυνόταν στον ένα και μοναδικό Θεό. Είδες. Σωστά με τον σωστό τρόπο. Και το είχα στη λίστα. Έχει την πλήρη ευαρέσκειά μου. Κοίτα κάτι συμπτώσει. Στη λίστα ήταν. Δεν το έκανα επιλογή. Ε, ε, δεν, έκανα. Ε, ευτυχή συγκυρία, όχι. Α, ναι. τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν. Ε, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Να είστε όλοι καλά. Και να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνε. Θα αναλάμψει και πάλι το άστρο τη Ελλάδο. Θέλουμε να πιστεύουμε, αλλιώ δεν γίνεται. Θα περάσουμε ακόμα δύσκολε ημέρε, αλλά θα, να, θα ανακάμψουμε. Μακάρι. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Μακάρι. Καλό βράδυ και να είστε όλοι καλά. Και ποιο δεν το θέλει, αγαπητοί φίλοι, να δούμε. Θα γίνει ένα εξάμεινο υπομονή. Θα το κάνουμε σίγουρα. Γιατί θα βγάλουν τα χατζάρια αυτή τώρα μετά τι γιορτέ, λόγο που είναι. Απέναντι κατευθείαν χρονικά οι, οι εκλογές Ψυχραιμία να έχουμε Θα πέσει δούλεμα πολύ πολύ πολλοί προσφορές Θα δώσουνε και τα σόβρα κάτους Θα μας κάνουνε χρυσού Και κάθε τέσσερα χρόνια μας χρυσώνουν Και μετά από έξι μήνες Αλλάζουνε τους νόμους Λοιπόν, γρηγορείτε Καλό βράδυ